Με έξι ραδιοφωνικές και θεμερινές εκπομπές. Εκπομπή διαβάζουν η Μίνα Μπάζα και η Χριστίνα Βουστιανού. Μιχάλη Πασιαρδί Η ποίηση Η ποίηση είναι σαν το πρωί της άλλης μέρας. Πάντα ένα κύκλο πιο μπροστά από τον κόσμο. Σαν το πρωί της άλλης Όπου... Με σε παρθένου και λαϊδισμού Μαστορεύεται ο ήλιος του μέλλοντο. Μιχάλη Κατσαρού Μπαλάντα για τους πιτές που πέθαναν νέοι. Οι ποιητέ κλειστήκαν στο σπίλεό του. Δεν βγαίνουν, φοβούνται. Δεν παραδίνουν τίποτα. Με ποιο να μιλήσω. Κρατά γερά το μυστικό του Παπαδίτσας Παίζει, βγαίνει από το παράθυρό του σαν πουλί. Βρέχεται, ξαναμπαίνει Με ποιον να μιλήσω Ο Σαχτούρης μαζεύει με ένα φακό τις λέξεις του Ταχτοποιεί σε δέντρα τα συμβάντα Χτυπάει μετά τη χορδή του Ξαφνιάζεται σαν το μικρό παιδί Με ποιον λοιπόν να μιλήσω Χάθηκε ο Ναγνωστάκης στον Βορρά Ούτε ένα θρύνο νέο Λες και να πέθανε τώρα αλήθεια Ούτε ένα χάρι δεν κλαίει Ούτε τον ήλιο Με ποιον λοιπόν να μιλήσω Σκοτινός περιφέρεται το Σινόπουλος Με τους νεκρούς νεκρός διπνή. Τρέχει μονάχος σε υπόγεια με πυρσούς, φανούς και σπίρτα Με ποιον, με ποιον να μιλήσω Ο Δούκαρης ένα πιστό του εαυτού του Έτοιμος για σφαγή ο καρούζος Χτυπάει με άδειο γκόγγιε ελένη η βακαλό Κανείς δεν αποκρίνεται Με ποιον, με ποιον να μιλήσω Κανέναν άλλον δεν θυμάμαι πια Παρα στα αυτιά μου ακούω τις φωνές του Χριστοδούλου Με ένα φανάρι τριγυρνά σ' άγνωστους διαδρόμους Κραυγάζοντας το σκυλί το πληγωμένο Η άσονα θρυνής δεπούντη Μόνος Νίκο Φωκά ψάχνει σε ακροπολή ακόμη Γιώργο μου γαβαλά πού είσαι Αχ Σαραντί το έδωσες το αίμα Νίκο Βρανά μη με κοιτάς με αυτό το κρυωμάτι. Είμαι εδώ κοντά σου Μόνος Με ποιον με ποιο να μιλήσω και εσείς ποιητές όλοι εσείς μονάχοι Τι γίνατε Ποιος άνεμο σας έδιωξε σας πήρε Τώρα που σας καλώ όλους εδώ Θυμάστε αλήθεια Θυμάστε Τα καφενεία, τα πεζοδρόμια, τα μυδράλια Τα δωμάτια με τα χρυσά πουλιά Θυμάστε εκείνο το βράδυ που μιλούσαμε Θυμάστε Ο ποιητή ο Λύκος ήταν άγνωστος Και παραμένει